Τι μπουρνουζο πετσέτα σε σκουπίζει νε τα σκέτα. Μίγεται μπακέτα και καπνίζει σιγαρέτα. Ξω σε τη χελόνα, καρέτα καρέτα. Τι μπουρνουζο πετσέτα, η καλή είναι το στο απάλλη. Σαν την καρδιά ενό σωμαρού γιου. Η σερότα Απρίλιο, εκεί τελειώνει στο Απρίλιο, σαν την καρδιά ενό μαρουλιού, έρωτα του Απρίλιου. Σήμερα, αν δείτε το σαν σήμερα, στο Google, στο Wikipedia, λέει ότι μεταξύ άλλων πολλών σημαντικών καταστάσεων είναι η Παγκόσμια Μέρα Πετσέτα. Οπότε είπαμε να το γιορτάσουμε έτσι. Κάποιοι δηλαδή κάτσαν, σκέφτηκαν, θα βγάλουμε, είδαν μια πετσέτα, και λέει θα βγάλουμε τη μέρα τη πετσέτα, όπω είναι η μέρα του πατέρα, τη μητέρα, κάθε μέρα κάτι είναι. Σήμερα έχει κι άλλα ημέρα, αλλά αυτό που μα έκανε. πολύ μεγάλη δύναμη και το τιμούμε δεόντως είναι η μέρα της πετσέτας. Η μπουρνούζο πετσέτα δίπλο σέδι στο δουλειά γλίστρος σέδι φιλάξετι για πολλά ετί τράλαλα και τράλαλε τι σοσετιχελώνα καρέτα καρέτι η μπουρνούζο πετσέτα είναι καλή είναι τόσο απαλή. Σαν την καρδιά ενός μαρουλιού είσαι έρωτας τ' Αυριλιού Οι βούρνους ζωπετσέτα το τόσο Σαν την καρδιά ενός μαρουλιού είσαι έρωτας Λοιπόν, να υποδέχτουμε εδώ κοντά μα στο στούντιο την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη Καλημέρα, καλημέρα Τις είναι Νέα Και λίγο σας πέντ. Τιμούμε την πετσέτα, την ημέρα της πετσέτας Αλλά έχει λίγο σας για γιατί σήμερα το πρωί Οι ατέργεια της στο Sky, ο Τζούνος και ο Κούτρας Είχαν καλεσμένη την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη Και της έκαναν αυτή την ερώτηση Δεν θα δώσουμε αμέσω την απάντηση Γιατί πρέπει να τιμήσουμε τα γεγονότα που η μέρα σήμερα έχει Δεν είναι μόνο μέρα πετσέτας 25η Μαΐου Είναι και μέρα υπερηφάνεια, υπερηφάνεια, έτσι το γράφει, των Σε όλα με όλη την τεχνολογία, δεν τις ζούμε μόνος φιλόσοφος είναι μου, το ροτάω μου απαντάει. Έχεις το Και να έτσι γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα υπερηφάνεια των κομπιουτεράδων. Είναι εδώ τύπο και Λούκα Λουκά, όπω έτσι λέγεται. Ο καλλιτέχνη που ρωτάει το κομπιούτερ του Τι αγάπη και αυτό άρχισε να σταματάει. Έδωσε μηνύματα το κομπιούτερ ότι κάτι δεν πάει καλά. Και η μέρα επίσης πέρα από την πετσέτα και το κομπιούτερ που τα τιμήσαμε όπως ακούσατε εδώ είναι και η μέρα της Αφρικής. Get Δεν θα κλάσες αυτό on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Πορτοκάλι Αφρικής. από την Αφρική. Τέλος. Και Σακύρα, και Βελόπουλος, και Ζιμπάμπουα και Ζιμπάμπουε, όποια εκδοχή θέλετε. Το τελευταίο θα το τιμήσουμε σήμερα, ότι είναι και μέρα Αφρική. Νομίζω μα κολλάει πάρα πολύ, σαν χώρα, σαν ψυχοσύνθεση, σαν λαό. Είμαστε πολύ κοντά. Άλλοι λένε ότι είμαστε Αφρικοί. Τα σύνορα δεν είναι δηλαδή στην Αίγυπτο. Τα σύνορα είναι πάνω εδώ, τα δικά μα. Διότι η Ελλάδα ανήκει στην Αφρική. Και γίνεται μια κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μα, που πήγε πάλι μέσα σε μια εβδομάδα. Στην Αμερική και πήγε και τον κάνανε καθηγητή εκεί στο Boston College. Και μετά πήγε εκεί, είδαν έναν αγώνα μπάσκετ και τον κατηγορούν γιατί πήγε εκεί. Ενώ την ίδια ώρα η Ευρώπη περνάει αυτά που περνάει, ο λαό εδώ δικό μα περνάει αυτά που περνάει, με αυξήσει στη ΔΕΗ, με μια αγωνία που έχει ο κόσμο που δεν πάει ο νου του να πάει να ξεσκάσει. Δεν έχει διάθεση, δεν έχει χρήματα, σκέφτεται αλλιώ. Και τον κατηγορούν ότι δεν έχει ενσυναίσθηση. Γιατί ένα πρωθυπουργός προφανώς μπορεί να πάει κάπου, αλλά είναι και το θέμα της ενσυναίσθησης. Δηλαδή, άμα νιώθεις ότι ο λαός κάπως έχει μια αγωνία για το αύριο, δεν είναι όλα στρωμένα, δεν σου πάει καρδιά να πας εσύ να περάσεις καλά για κάποιες ώρες και μάλιστα τόσο μακριά. Λαϊκισμός όλα αυτά. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, διότι, και παραμένουμε στην Αφρική, διότι είναι η οικογενειακή παράδοση. Πήγαμε στο Johannesburg, πήγαμε στο Cape Town που είναι μια από τι πόλεις του κόσμου. Πετάξαμε από εκεί στο Livingston και είδαμε τα Victoria Falls, τους καταράκτες της, ε, της Victoria. Και από εκεί πήγαμε στη Ζάμπια. Η Ζάμπια ήταν στο Livingston. Από εκεί πήγαμε στην Ποντσουάνα και κάναμε και λίγο Το σαφάρι. Είδαμε, είδαμε, πήγαμε με ελικόπτερο και είδαμε τα άγρια και γυρίσαμε πίσω. Cause this is Africa. Zamira, Zamira. Waka, Waka. Zamira, Zamira. This time for Africa. Kalimera, Kalimera. This kind of thing is in the Greek logics. In a little response, eximise what he says. Dora Bakogiannis, who is also a political, is also a generation eximise the opposition. We will hear that. drums, Ο Κυριάκο Μνησωτάκη, μεταξύ των δύο Αμερικών, πριν πάει την πρώτη φορά και πριν πάει τη δεύτερη φορά, πήγε στον Βόλο στη Μαγνησία. Εκεί λοιπόν ήταν μια κυρία που είναι πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου στα κανάλια στην Κάρλα Μαγνησία, η οποία τον συνάντησε, είναι νεοδημοκράτησα, και πάντα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτοί οι συμπολίτε μα που βλέπουν τον ηγέτη τους και σταματάει όλο ο πλανήτη, όλο ο κόσμο, όλο ο χρόνο. Κοιτάνε τον ηγέτη και του εκφράζουν αυτά που νιώθουν. Προσωπικά γιατί είμαι μέλος του τμήματος γυναικών, ο συσυχόρος μου ήταν πρόεδρος της ΑΜΕΤ. Δεν μέλη. Η κόρη μου, σας προσέφερα στον yeah, πατέρα θα σας την, την, την ανθρωδέσμη, καταλαβαίνετε yeah. πόσο βαθιά συγκριμένοι είναι. Η κόρη μου είναι παντρεμένη στην Κρήτη, σας έχω και την τσικουδιά τη. Yeah. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω, yeah. μεγάλη μου τιμή, τρέμω. Λοιπόν, ξέρω τι να πω, yeah. μεγάλη μου τιμή, yeah. τρέμω. Expectations Don't wanna feed him This is your moment No hesitation <laughs> Όλοι όπως ξέρετε, εσείς καλύτερα από μας, πολλά παράπονα και πολλές ελλείψεις. Εγώ όμως επιθυμώ σήμερα και παρακαλώ τους καναλιώτε να σας προσφέρουν ένα πρωινό ήρεμο, να πιείτε το καφέ σας και μετά από 10 χρόνια να θυμάστε ότι πήγατε στην πλατεία των καναλίων, κάτω από τις μουριέ ή πιάτε το καφέ σας χωρίς να σα καμίως. Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Από πόσο με συγκινήσατε όταν μου δείξατε τι φωτογραφίε πριν από 40 χρόνια ακριβώ είχαν έρθει οι γονεί μου εδώ να εγγενιάσουν τα γραφεία. Σας παρακαλώ μην μιλάτε λίγο, ένα λεπτό. Α θα σε φέρω να συντονίζει όλε τι ομιλίε του. Θέλω να καθίσει να πιει σύρρομο και μετά από 10 χρόνια να θυμάσαι ότι πήγα ένα χωριό. Υπήρχε στα κανάλια στην Αγνησία και πια τον καφέ μου χωρί τίποτα. Να πρωτοθυμηθεί μετά από 10 χρόνια. Όλο καφέδε έχει να θυμάται. Όλο διακοπέ. Όλο τόπου ηρεμία. Όλο αναψυχή. Όλο ταξίδια. Κάποια στιγμή φαντάζομαι. Στα 10 χρόνια θα μπουν και τα κανάλια. Και θα θυμηθεί πόσο ήρεμα είχε περάσει. Πάμε πιο πάνω. Παίρνουμε το χτελ. Και πάμε πιο πάνω. Φτάνουμε σέρε. Όπου μίλησε ο Βελόπουλο. Έχουν λανσάρει ένα νέο στυλ. Δεν είναι μόνο Βελόπουλο. Είναι γενικό του δεξιού. Ακροδεξιού χώρου. Οι ηγέτε. είναι και πολύ. Έχουν λανσάρει ένα νέο στήλ συγκεντρώσεων. Είναι διαδραστικό. Ζητάνε από τον κόσμο να κάνει διάφορα και ο κόσμο από κάτω τα κάνει. Θα ήθελα μήνοντα να μου κάνετε μια χάρη, επειδή με ρωτούν πολύ, πώ μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα. Πώ, πώ. Και του έδισε τα χέρια. Του λέω: Σηκώστε τα χέρια σα. Σηκώστε. Έτσι. τα δυο μου χέρια, τα Πάρω δυο μου χέρια τα Σηκώστε ψηλά τα χέρια σα. Έχει. Μια παιδί, γελώ, χέρια, τα μούτσος, λε, παιδιά Είμαι λούτσος Έτσι λοιπόν ήταν στη συγκέντρωση εκεί είχε και κόσμο και τους ζητούσε να σηκώσουν τα χέρια Για να σώσουν την Ελλάδα Και σηκώσανε τα χέρια Τρομάζω στην ιδέα μη τους ζητήσει Σε επόμενη συγκέντρωση να σηκώσουν και τα πόδια Καλώ πάντα δυο μου πόδια, τα χτυπώ Ταν ταν ΤΑΝ ΤΑΝ Μια ΤΑΝ ΤΑΝ Και τελειώνει. Μια χαρά Ωραία εικόνα. Ε, ε, ο Σόρα, ένα ηγέτη του πατριωτικού χώρου, είναι και λίγο παράξενο αυτό ο χώρο. Ο Μπογδάνο, ένα άλλο ηγέτη του καθαρού πατριωτικού χώρου. Και ο Βελόπουλο, ένα τρίτο ηγέτη του καθαρού πατριωτικού εθνικού χώρου. Και οι τρει, θα του ακούσουμε εδώ, στα διαδραστικά που έχουν ζητήσει και κάνει στι συγκεντρώσει που πραγματοποίησαν την τελευταία εβδομάδα. Ένα όρκο, 13 λέξει, 48 γράμματα, σε 7 εκδοχέ. Που κάθε εκδοχή σημαίνει κάτι άλλο. Αυτό ο όρκο θα τον πούμε μαζί. Έκτοτε θα τον λέτε όποτε θέλετε. Είμαι! Είμαι! Το όπλο! Το όπλο του, όρκου μου. του όρκου μου! Στο όλον μου! Στο μου. Από, πάντα. από πάντα! Για πάντα! Ο όρκος, νόμος. Ο όρκος, όρκος. Ο νόμος είναι όρκος. ο νόμο! Ο νόμο είναι ο όρκο! Άπειρη τιμή από μένα, άπειρο σεβασμό! Ελευθερία! Ελευθερία! Ελευθερία! Ελευθερία! Ελευθερία! Οι! Οι! Τι είμαστε; Μαλάκη. Τι είμαστε; Μαλάκη. Δεν είμαστε Αντιαμερικανοί, δεν είμαστε Αντιρώσοι, δεν είμαστε Αντιγερμανοί. Είμαστε ηλίθι και σε όποιον αρέσει. Τι είμαστε ηλίθι; Τι είμαστε ηλίθι; Γαλαρία, τι είμαστε ηλίθι; είμαστε... Δεν ακούω. ηλίθι και σε όποιον αρέσει. Μια ερώτηση έχω να κάνω. Όσοι είμαστε εδώ μέσα, είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε την Ελλάδα να πεθάνει. Ναι! Πιο δυνατά! Yeah. Πιο δυνατά! Yeah. Καλή αρχή! Ωραία. Αυτοί οι τρει. Είναι μόνο το τελευταίο δεκαήμερο από συγκεντρώσει που έχουν κάνει και οι εκλογέ Σεπτέμβριο το νωρίτερο, μέχρι του χρόνου το αργότερο, οπότε θα κάνουν πάρα πολλά, έχουν να δώσει πολλά στην ψυχαγωγία, είναι σίγουρο. Ακούσαμε στην αρχή τόσο σόρα που δίνει αυτόν τον περίφημο όρκο από προχθέτε θέλαμε να αλλάξουμε λίγο μια λέξη. Νομίζω το καταφέραμε σήμερα. Είμαι! Το όπλο του όρκου μου, στο κόλλον Κάποιοι οδράτες. πραγηρεύτηκαν στην άλλη εφαρμογή λόγω ενός Μια πούμε... εφαρμογή που δεν υπάρχει σε όλα τα λοιπόν, τηλέφωνα να, ναι, σας δώσω, να σας δώσω την οδηγία για το πώ μπορούν να λύσουν οι πολίτες Σας αυτό παρακαλώ το πείτε ναι. το Εδώ είναι ο Γιώργος Παπαδάκης είχε σήμερα το πρωί τον κύριο Σκυλακάκη υπουργός της ο οποίος είναι επί των οικονομικών και εξηγεί πως θα πάρουν αυτά τα 45 ευρώ 13 ευρώ ε, για τη βενζίνη από μια, για το καύσιμα. από μια εφαρμογή που δεν μπορεί να τη βρει κανεί πουθενά αλλού παρά μόνο στα smartphone. Και υπάρχει πολλής πληθυσμό, υπάρχει κόσμος που δεν έχει smartphone και ο κύριος Κυλακάκης έδωσε τη λύση. Σα παρακαλώ, πρόβλημα, πείτε ναι. το. Ε, θα κατεβάσουν την εφαρμογή σε οποιοδήποτε άλλο κινητό κάποιου φίλου. Ένα, ένα smartphone οποιοδήποτε φίλου. Θα, θα μεταφέρουν βάζουν... δηλαδή την εφαρμογή. Θα κατεβάσουν την εφαρμογή και θα βάλουν τα δικά τους αναγνωριστικά. Mm. Και τότε μπορούν Δεν να θα πρέπει εξοδάξουν. να έχουν όμως το τηλέφωνο του φίλου τους για να πηγαίνουν γιατί για πάλι. Ε, μία πούνε. φορά θα πάνε. 45 ευρώ είναι. Είναι η μοναδική δύο, λύση. Αυτή. Α, α, α, αδερφό, φίλο. Είναι μοναδική. Ξάδερφο. Τα πάτε είναι μαζί στο φεντζιάτικο. Δυστυχώ δεν μπορούμε να να, να, <Πευτυχα> <Σεύμα> <Πευτυχα> <Σεύμα> <Πεύμα> να, να να ματαιώσουμε την κάρτα. Ναι, εξάδερφο, φίλο, αδερφό, υπάρχουν πάρα πολλά smartphone λέει ο κύριο Κυλακάκη. Το είπε και θα νιώσει ωραία. Εμείς πήγαμε, βγήκαμε έξω με το μικρόφωνο και βρήκαμε την διαδικασία. Εύσιλε, αι, φιλαράγκι. Έλα, παρακαλώ. Να σου πω, φιλαράγκι. Παίζει να έχεις ένα smartphone ε, για να βάλω με το fuel pass λίγη βενζίνη στο μηχανάκι που θέλω. Γιατί έχεις μηχανάκι? Ε, ναι, εδώ, να, δεν το βλέπεις. Πού είναι το μηχανάκι? Να, εδώ. Δεν βλέπω τίποτα. Να, ως, το μηχανάκι. Ρε, ρε, ρε μου γεια! Ρε μηχανάκι, μου Θα τι κερδίσει να δούμε την δημοκρατία τη εκλογέ κερδίσει να δούμε την δημοκρατία τη εκλογέ πρέπει να δώσουμε απάντη σε αυτό το ερώτημα και ήρθε η ώρα να δώσουμε απάντη όχι εμεί η τώρα Πακογιάνη. Θα τι κερδίσει να δούμε την δημοκρατία τη εκλογέ. Εμπιστεύω, δεν το βλέπω. Jesus alla majoni big big mama from it to us. Disker this en as no in eden gradet des ekloges? Emistevo. Den και είπε ότι δεν πιστεύει, δεν το βλέπει, ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές. Ε, βέβαια έχει σημασία πότε θα γίνουν οι εκλογές. Τι ρώτησαν εκεί ο Τζούνος και ο Κούτας, πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές. Ξεκίνησε να λέει πότε θα γίνουν και είπε αυτό. Ο στόχος του Μητσοτάκη είναι να κάνει εκλογές στο τέλος του χρόνου. Να κάνει εκλογές στο τέλος του χρόνου. Αυτός ο στόχος. Το τέλος του έχει... ε, στο τέλος <laughs> τη του... <και laughs> <σημασία, laughs> τετραετίας. Τετραετίας. Τετραετίας. τετραετίας, από εκεί και πέρα, ε, πότε θα γίνουν οι εκλογές, δεν το ξέρω εγώ για να σας το πω. Μάλιστα. Αλλά είναι βέβαιον ότι έχει ένα κακό ελάττωμα ο κυρία Κόρσης, εννοεί αυτά που λέει. Είναι σπάνιο για την πολιτική, ναι. αλλά εννοεί αυτά που λέει. Μαλακίες. Εδώ, κάτι παραπάνω ξέρει. Τα εννοεί όλα αυτά που λέει, δεν θα γίνουν το Δεκέμβρη η Βάλανα και την Μαράια Κάρε, εμεί οι εκλογέ θα γίνουν τέλο τη τετραετία, δηλαδή του χρόνου άνοιξη καλοκαίρι, διότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ένα ελάττωμα. Και το μόνο του ελάττωμα, το μόνο του ελάτομα, το λέει η αδερφή του, είναι ότι εννοεί αυτά που λέει το έχουμε καταλάβει σε πάρα πολλού τομεί όντω. Είναι το μόνο του ελάττωμα, δεν έχει να πει κανεί για κανένα άλλο ελάτομα. Έκανε μια πρόταση τώρα, Μπακογιάννη, το πρωί, πέρα από την πρόβλεψή της για τις εκλογές, έκανε και μια πρόταση για το πώ πρέπει ο κόσμος να αντιδράσει. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος, ο οποίος είναι πιεσμένος, έτσι, mm -hmm. δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και ιδιαίτερα το θέμα της ακρίβειας, και ιδιαίτερα το σούπερ και όλα αυτά, είναι, είναι πίεση για τον οικογενειακό προπολογισμό. Αναγνωρίζει στην κυβέρνηση ότι κάνει. Ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατόν να κάνει. Οπότε του στέλνει στο διάολο και τέτοια. Bon voyage. Paz. Ωραία και boa. Οπότε του στέλνει στο διάολο και τέτοια. Ανεξαρτήτω χρόνου εκλογών, αυτό είναι μια πρόταση τη κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Να τη μελετήσουμε, μην την πετάξουμε έτσι την πρόταση αυτή. Έχει μια αξία για το πώ ακριβώ πρέπει ο κόσμο να αντιδράσει, αφού έχει αναγνωρίσει όλα αυτά που κάνει η. Κυβέρνηση. Κρατάμε και το προηγούμενο που είπε ότι έχει ένα ελάτομα ο Πρωθυπουργό. Εννοεί πάντα αυτά που λέει. Το λέει η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά δεν το λέει μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη. Έρχεται να το πει, να προσθεθεί στον προβληματισμό μα και στην άποψη τη συνολική που έχουμε για τον, την ολιστική, για τον κυριάκο Μητσοτάκη, ο κύριο Οικόνομου. Ο Πρωθυπουργό, κυριευθιά, χαρακτηρίζεται ναι. από σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και αυτό που έχει στο μυαλό του είναι να αξιοποιεί κάθε μέρα που περνά για να κάνει την Ελλάδα δυνατότερη. <Τα> μηνά, μηνά, Ο πρωθυπουργός κύριε χαρακτηρίζεται ναι. από σοβαρότητα και υπευθυνότητα Ο Ιησούς Χριστός Νικάη Είπες μου σηκώθηκε Έχω ακούσει και έχω ακούσει ιστορίες σε αυτή την εκπομπή αλλά τέτοιο πράγμα ποτέ Είμαι ένας υπεύθυνος θεσμικός πολιτικός ο οποίος έχει μάθει να, να, να πορεύεται με, με κανόνες κράτος αυτό είναι Ζιμπάμπουε Είμαστε στη Ζιμπάμπουε Εδώ Ελληνοφρένια Εδώ Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα και σήμερα 2 11, 10 80 8 80 Το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσα είναι Περιμένει Εμείλ του σταθμού αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμείς RadioPapakiParaPolitica.gr Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίσει τον Ήχο ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους στο YouTube θα μας βρείτε στο Ελληνοφρένια Official Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού κολλά και στις πρώτες Έλα! Είχα συγχωρήσει στο τούτ και με κόμπλαρες με το που το σύγχρονο. Θα να σου αφήσω να σε γυρίσω στην αναμονή. Όχι, ρε, όχι. Γιατί το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στο τούτ Το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στο τούτ Είναι μικρό το τούτ να μου το βάλει στο τούτ Ναι, έχει δίκιο. Γι' αυτό έκανε τούτ σε ένα μογκόλο. Μια χαρά, ρε, με όλα. Α Ολυστικά. Είμαστε μίζε, ηλαισθητέ. Είστε, δεν ευχαριστήστε τίποτα. Λοιπόν, εγώ, φίλε, είμαι σε φάση που μου έρχεται όταν μου λέει ο άλλο ψήφισε τη Δημοκρατία να το χαστούκι κατευθείαν. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση που χωρίζει ένα γιαούρτι από ένα χαστούκι. Α, α έχει φύγει σε άλλο επίπεδο. Ναι, ναι, Δεν έχει κουβέντα. τώρα αναμονέ λοιπά α, Εκεί, κατευθείαν, τελειώνουμε. Κατευθείαν, χαστούκι, τι να κουβεντιάζει με τον Ελίθοντα. Η κατάσταση είναι εσύ και ο γρήλο σου. πολύ από το λάκο μου. Να μ' αγαπά. Να μ' αγαπάς Να-να-να-να-να-να-να-να Με θα μ' αγαπάς Με τα λάθη μου όλα στη σειρά Άτοτε φίλο Στο Αυτό το ληστικά μου θύμισε κάτι που λέγανε στο χωριό μου. Και ληστικά μην δίνεται. Αχά, ποιο χωριό είστε, γιατί σε άλλα χωριά δεν το λέγανε αυτό. Ε, ναι, από γορτινία ηρωική. Από γορτινία η σημερινή. Ναι. Και το λες και το καμαρώνει. Γιατί. Ε, τώρα. Δεν ξέρουν του χαρακτήρε. Τέλο πάντων, εντάξει. Ε, εσύ από πού είσαι. Τριφυλία. Αγείτονε. Να μοιραστείτε τη χαρά σα με του γείτονέ σα. Ε, εντάξει. Ε, είδε και κάποια νοσήματα είναι μεταδοτικά. Ναι, ε, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Επιγυπνίαση. Τριφυλία δεν είναι τυχαίο το όνομα Το τρίφυλλο, τη τριφυλία εννοώ Είναι καλό πράγμα Όπως όλοι Θα πεις Θα κάνει μπανάνα Τι κάνεις Καλά Χαθήκαμε Χαθήκαμε Έτσι είπαμε. ούτε ένα τηλέφωνο δεν περνεί. Εσύ ήρθε με δικιά σου υπετιότητα. Έχει δίκιο όπω το λέει, έχει δίκιο. Ό,τι και να, να πει έχει δίκιο όπω το λέει. Τι έγινε, Λά τι ήθελε, με πήρε τηλέφωνο, ήθελε κάτι. Σε πήρα καταθέσει για να ακούσω την όμορφη φωνή σου. Α yeah. α ερχόσουν για λίγο. <laughs> μοναχά για ένα βαράδι. Να γεννήσει με φω το φριχτό μου σκοτάλι. Έχω κάνει μια διασκευούλα σε αυτό που λέει Α πηδιώσουν πιο λίγο μοναχά με έναν άντε. Πιο λίγο, ρε αυτό, πιο είναι πιο ο, αυτό είναι ο ύμνο του κέρατο. Ναι, αλλά όταν δουλεύει 16 ώρε τη μέρα, δεν πηδιόμαστε καθόλου πια. Δηλαδή Δεν πάει σε σένα. Το λε εσύ, στήνει τον το πιστεύω σύντροφό πιστεύω. σου. Ποιο δεν δουλεύει 16 ώρε τη μέρα, ψάχνει. Δουλεύουνε, αλλά δεν είναι, δεν το λέω εγώ σε σένα. Κατάλαβεσαι, θα το πει στον σύντροφο. Ότι το καταλαβαίνει ότι θα Α, απλά πιο λίγο αν γίνεται. Σωστό. Για έναν το επιτρέπει η μία. Να σου πω, εγώ πάρω και καιρό και πήρα να πω έναν μπράβο στα παιδιά της Πανσπουδαστικής γιατί... Okay, και παν, ακούσαμε... και σπούν, και παν σπουδαστικούν που λέμε Και, και παν, ακούσαμε... και σπούν, και, και παν σπουδαστικούν Γιατί ακούσαμε από πάρα πολλού ποιο έχασε αυτές τις εκλογές τις φοιτητικές αλλά κανένας ριγαμού το δεν λέει ποιος τις κέρδισε Η φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η πρώτη Δηλαδή, οκ, okay, κάποιοι τις χάσανε προφανώ, Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που τις κερδίσαν Αυτές τις εκλογέ. Α, δεν ξέρω, γύκανε κερδισμένοι Ναι, κάποιο βγήκε πρώτος Κοίτα να δεις Δηλαδή, όποιος δεν βγήκε πρώτος Αλλά υπάρχει και κάποιο που βγήκε και πρώτος Άρα φαντάζομαι κέρδισαν τους που βγήκε πρώτο. Και είναι υπασχολαστική Και με όλο το αριστεροχώρι ΣΥΡΙΖΟ και όλοι αυτοί Καλό φανεστούμα να δεν έχει κέρδηση, ρε παιδί μου. Βέβαια, εγώ εντυπωσιάστηκα από τα ποσοστά του μπλοκού. Του Ήριζα. Ναι, ναι, δεν υπάρχουν. Κυριολεκτικά δεν υπάρχουν. Κυριολεκτικά. Πήραν ένα 3% <σχε> το πήραμε. 2,2%. Κάτι, πού κάτι έγινε. Οριακά μπαίνουνε. Κούπου εσωτερικού. Τέλο πάντων. Εκεί κάνουν δεν έχουν του πασόκου μέσα. Γιατί πού του έχουμε. Στο κανονικό. Θα τις κερδίσεις να ζούμε η Νέα Δημοκρατία της Εκλογής Δεν πιστεύω, δεν το βλέπω Όι, όι, η μάνα μου Θα δούμε, θα δούμε Ελπίζουμε στο καλύτερο Αλλά εδώ η Ντόρα δεν το πιστεύει και δεν το βλέπει Δύο, στα δύο Ένα θετικό των ημερών Γενικώ υπάρχουν πολλά θετικά Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα Είναι ότι μετά την ασθένειά του Μετά την νοσηλεία του στο νοσοκομείο Στάθηκε στα πόδια του ο Βασίλης Λεβέντης και ξεκίνησε τις διαδικτυακές εκπομπές ένα σάλπισμα αγώνα και νίκης. Εισερχόμεθα τώρα σε ένα τελικό στάδιο πριν τις εκλογές όπου η Ένωση Κεντρών ανασυντάζει δυνάμεις σε όλη τη χώρα και προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς που είχαμε και παλαιότερα για την επιστροφή στη Βουλή. Καταλαβαίνετε λοιπόν το νόημα του αγώνα που δίνουμε και τη σημασία που έχει η συμβολή σας στον αγώνα. Όπου και αν βρίσκεστε σε όποιο χωριό, πόλη της Ελλάδος, να ανοίγετε συζητήσεις, να περνάτε από εδώ από τα κεντρικά γραφεία Καρόλο 28 στην Αθήνα, στην πλατεία Καραϊσκάκη Καρόλο 28, έτσι στην Αθήνα, να περνάτε, να ενημερώνεστε να παίρνετε υλικό, οπότε να ξεκινάτε έναν αγώνα στην περιοχή σας και να μην περιμένετε να σας καθοδηγούν οι άλλοι. Εδώ χρειάζεται αυτενέργεια. Αναρχία και έτσι. Αυτή ενέργεια των μαζών. Σε αυτό προτρέπει ο Βασίλη Λεβέντη. Αλλά αφού περάσετε από την Καρόλου και πάρετε το υλικό, υπάρχει πλούσιο υλικό για όλα τα θέματα, απαντήσει και φαντάζομαι θα γίνουν και άλλε εκπομπέ. Θα γίνουν και συγκεντρώσει σαν αυτέ που παρακολουθούμε και πολύ μα αρέσουν των υπολείπων ηγετών. Γιατί η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα όπως όλοι ξέρουμε. Έχει να επιλέξει, κοιτάξτε γύρω σα μεταξύ πολλών. Ο Βασίλη Λεβέντη λοιπόν σε αυτή τη διαδικτυακή εκπομπή, επειδή ο ίδιο είναι κεντρό. επειδή το κόμμα του είναι η Ένωση Κεντρών επειδή είναι ο συνεχιστής όπως λέει του γέρου της δημοκρατίας του έχει ένα καντήλι εκεί με Ελλάδα και του ανάβει κάθε βράδυ νομίζει ότι όλοι θέλουν να γίνουν έτσι Αλλά και ο Αλλά... Πρωθυπουργό προσπαθεί να καπιλευτεί το κέντρο. Γιατί ποιο είναι εδώ, και μην μόνο... εκπλαγεί να ρίξει και τον κουτσούμπα να πει και αλλάζει τον τίτλο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το λέμε κεντρό, γιατί αλλάξαν οι εποχέ. Και... Να ο κουτσούμπα. Κεντρό κόμμα Ελλάδα. Εντάξει. Ναι, τώρα. Γίνεται η μετονομασία τη επόμενη μέρα. Το 1Κ, αφού το έχουμε, το έχουμε το Κ από κομμουνιστικό. Υκουμουνιστικό, όπω το λένε αρκετοί, θα γίνει κεντρό κόμμα Ελλάδα. Είναι τόσο ωραίο πολιτικά αυτό ο χώρο. Έχει προσφέρει τόσα πολλά σε αυτόν τον τόπο που ακόμη και το ΚΚΟΕ σκέφτεται να αλλάξει σύμφωνα με τα μυαλά αυτού που, του Βασίλη Λεβέντη και του άλλου που είναι δίπλα εκεί που κάνουν μαζί την εκπομπή. Ότι από κομμουνιστικό θα γίνει κεντρό κόμμα Ελλάδο. Κεντρό είναι ο Άδωνη. Δεξιό δηλαδή. Δεξιό, αλλά είναι σε ένα κέντρο-δεξιό κόμμα. Οπότε αυτά παντρεύονται. Μια φορά ένα παππί, ο κόκκινο άδενης είχε χάσει ένα πι Είχε μείνει με το και λέγει όλο πα και λέει ολοκληρώ. Παπα-πα-παόμπα -πα. είχε μείνει με το και πα, -πα, -πα, -πα, -πα. και λέει ολοκληρώ. Παπα-πα-παόμπα έρωτα τους ευρωχωρούσε και κοιτούσε τα αγγούρια και ρωτούσε που θα βρω, ποιο θα μου πει. Ένα πι πι. Πιο ωραίο, πι πι. Έρωτα τους ευρωχωρούσε ΠΠΙΑΙ Έψαξες όλα τα μέρη Στο Περιστέρι Στην Αθήνα, στη Ρεγκούκου Βρήκε τι τι Από πιπέρι Βρήκε τι τι Από πιπίλα Και το έπιασε τζαντήλα Θα του λιώσω Βρήκε τι τι Από πιπύλα και Vrike pipi pipi pipi apopiruni Vrike pipi pipi pipi apopijuni Vrike pipi pipi pipi apopinesa και to patise ke desa Vrike pipi pipi pipi apopinesa ke to patise ke desa Ke po na alkolas ke te pauron na fonazo ge tima ge animesmo Merpatou se prochorou se kiki tou se kiero tou pou pipi ena pipi kiki Πίπη, αϊ. Τέλος φορές Η δεύτερη αναταράχθηκε. Ένα Και δάκρυσαν οι εικόνε. χωρίς το πίπη. Ένα Παιδικό τραγούδι είναι αυτό που μόλις ακούσαμε. Ε, κάναμε κάποιες ελάχιστες παρεμβάσεις για να το φέρουμε στην πραγματικότητα όπως κάνουμε συνήθως δηλαδή τώρα σειρά έχει το δεύτερο μέρος του λαού Τα βάρει, τα βάρει της οικογένειας της που λέμε Εκατό κιλά Ήθελα να πω καλό μεσημέρι από Μόσχα Στη Μόσχα αδερφές μου, στη Μόσχα Μάλλον ο Μητσοτάκη αντέγραψε την ολιστική παράδοση από το Αζόπ Σταλ Και το έκανε σύνθημα στην Ελλάδα όπω παραδόθηκαν τα ναζίδια από το εργοστάσιο Αζόπ Ολιστικά Φοβερό mm. Δεν πιάνει το όλο το χιούμορ, αλλά είναι μια αλήθεια. Δεν πιάνει, αλλά τι συνέχει μια προσπάθεια, ρε παιδί μου κι εγώ. Μια ενημέρωση. Εχθέ, ή μάλλον την προηγούμενη Παρασκευή, Σαββάτο, είχε πάει ο Πολωνό, ο πρόεδρο ο Ντούγκα, στην ΣΑΠΤΑ, τη Βουλή δηλαδή τη Ουκρανία. Και εκεί η Ουκρανία υπέγραψε ουσιαστικά την παράδοση κάποιων περιοχών τη υπό την επιτήρηση των Πολωνών. Δόθηκε το δικαίωμα σε όλου του Πολωνού πολίτε να έχουν τα ίδια δικαιώματα με του Ουκρανού στο να εκλέγονται, να διορίζονται, να. Του τοποθετούν ω διοικητέ επαγγού. Μέχρι και αν ήταν του δικαστέ και εισαγγελεί στην Ουκρανική επικράτεια. Και η Πολωνία ανέλαβε να φρουρεί, λέει, από του κακού, του Ρώσου εννοείται, τι περιοχέ αυτέ με αστυνομία. Η κατάσταση δεν πάει καθόλου καλά. Οι Πολωνοί κρύβονται στη μαγκούρα του Τζοβάνι, μου φαίνεται θα κερδίσουν την Eurovision του χρόνου. Κατάλαφανε πια να κερδίσει την Eurovision. Επαγγεί το πάνε. Σημαίνει Για ότι έχουν γίνει χειρότερα στη χώρα σου. Έλα, χατζιμούνα. Έλα, χαχατζιμούνας. -χα -χα Χαχατζιμούνα. -χα Ρετάρει λίγο. Α πω, εμείς έχουμε με ταξί. Από 200 πήραμε με τα αρχίδια και το μετρέλος είναι καυξάνεται. Όλα καλά, καλά πάει. Ποιότητα ζωή το λε. Ακριβώς. Ακριβώς. Κλείσμα. Να τη χαίρεστε, να χαίρεστε την ποιότητα. Ένα σουβλάκι κλείσμα. Από τον κύριο Κούλη. Βοή, Ακόμα είναι. λίγο κι εσείς θα είστε δεκομπάρειση με όλους αυτούς που έχουμε εκεί πέρα, τους γελίους. Χρόνια τώρα, έτσι καλλιώς. Έχουν πάει τη δουλειά μας από χρόνια. Εμείς διαχείριση κάνουμε, <önemli> άστο. Έλα, Γιάνν! Πολύ υλικο! Πολύ υλικο! Σκυλί! Σκυλί! Πολύ υλικο! Σκυλί! Έλα αποστόλοι Έλα Χρόνια Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο Καιρό και Γιατί μωρή γιατί Απ' το φάληρο. Το παλιό Ναι το παλιό το παλιό με θυμάσαι Ρε που... λοιπόν, τί, Όχι Τίποτα δεν... Ρε Ρε π... Π... Α, δεν με θυμάσαι. Έχω πολύ καιρό να πάρω μου. Δεν μπορείς τώρα, σου κάνω μια ερώτηση. Τώρα έχω έρθει σε μεγάλο προβληματισμό. Έχω 15 ευρώ στο πορτοφόλι και πρέπει να περάσω. 15 τι. ευρώ, έχει επίδομα το του Ένα σε κάθε ενήλικο. Όχι, ποιο επίδομα τη Όχι, δεν 13 15 6 ώρα που πάστα. Χρυστό Ανέστρι! Πε μου, πώ θα περάσω εγώ με τα 15 ευρώ τώρα στο σούπερ που θα πάω. Πολύ καλά. Πάρε Άρα, μεγάλο θα... παλτό και βάλε σακούλε από μέσα κρέμα τη με γατζάκια. Να κλέψω. Ε, να κλέψει. Να απαλωτριώσει. Ολιστικά. Δε λίγο ολιστικά το σούπερ μάρκετ. Ολιστικά, μπράβο. Καλά μα κάνουν και μα τα λένε. Να μα πουν κι άλλα. Κι άλλα. Εδώ σηκώθηκαν οι βρικόλακε. Οι περασμένοι. Και έχουν μούτρα. Και δεν έχουν λίγο τσίπα πάνω του. Και βγαίνουν και μιλάνε. Καλά μα κάνουν. Πολύ καλά. Αφού είμαστε τέτοιο λαό, αυτοί μα αξίζει να έχουμε. Καλά μα κάνουν. Θα σου πω και το χειμώνα, τι θα γίνει. Θα βγαίνουν και στι τηλεοράσει τώρα το χειμώνα διάφορε μαγείρισε να μα πούν πώ θα φτιάξουμε οικονομικά φαγητά Μπακαλιάρο κορδαλιά, Πώ θα φτιάξουμε κεφτέδε χωρί κοιμά, Με τα ραμμοσαλάτα, Πώ θα φτιάχνουμε φαγητά οικονομικά, Παστίτσιο που φτουράει, Ένας Υπάρχει και το... κοιμά από σόγια Α, να το φάνε αυτή! Όχι ε... ενώ πα τα σόγια να σε τρασσουν κοιμά τσάμπα Ναι, ναι, ναι. Πέμπτη, και... αλλά εντάξει, πιάνει και Τετάρτη. Θα σου πούν αυτά για να κάνει τα χαμοκονομία. Δεν θα έχουμε πετρέλαιό και το χειμώνα, Θα μα πείσουν και μέτρα από σόγ σώζα με τον ίδιο τρόπο πολύ ωραία πάρα πολύ ωραία τε Πάνω τα τέτοια τα τη σώζα που είναι τροποποιημένη δεν τροποποιείσαι πιο... αλλά δεν πειράζει να σε καλά <ΣΣ> Τα δράματα αρχίσαν από τώρα. Δεν θα έχουμε δράματα όμω, γιατί έχουμε σε αυτή τη χώρα ποιότητα ζωή. Το είπε ο Κυριάκο Μητσοτάκη μαζί με τα ολιστικά που έλεγε προχθέ. Είπε και μίλησε για τη χώρα μα και ανέφερε ότι έχουμε ποιότητα ζωή. Αυτό ακριβώ θα τεκμηριώσουμε τώρα. Η Ελλάδα, το έχω πει πολλέ φορέ και παρότι η αντιπολίτευση τη αρέσει να μου ασκεί κριτική για αυτό, θα επιμείνω σε αυτό. Μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωή. Παιδεία. Ζήτησα από του γονεί, τα παιδιά, το λέγαμε νωρίτερα, να πάνε με το κουβερτάκι του. Ακριβώ γιατί οι θερμοκρασία θα είναι χαμηλέ. Και έρχονται οι πρώτοι μαθητέ με το κουβερτάκι τώρα. Το σχολείο μέσα στο νερό. Τα παιδάκια τα σώζουμε. Τα σώζουμε. Θα μην πνιγούμε. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωή. Υγεία. Το νοσοκομείο μα έχει καταρρεύσει. Να Είναι συγκεκριμένο ο αριθμό που τον έχει ξεπεράσει. Με τρει ασθενεί με COVID να νοσηλεύονται αναγκαστικά σε container στο προάβλιο του νοσοκομείου και έξι διασωλημμένου ασθενεί με COVID να νοσηλεύονται εκτό MET. Με... Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωή. Συγκοινωνία και υποδομέ. Κάναμε πόδιο... δύο ώρε να πάμε στο Λυκαδιτό το πρωί. Τραπή του όλα. Από εδώ, από την Ακαδημία. Πόση ώρα κάνατε από το Σύνταγμα μέχρι εδώ. 10-12 λεπτά μέσα. Και μέχρι το Σύνταγμα. Τα μέρες. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωή. Κατοικία. Πήραμε 150.000 και αυτή τη στιγμή χρωστά χρωστάμε 300.000. Ενώ έχουμε δώσει πίσω τη 100. Πρώτη κατοικία, ένα σπιτάκι πήραμε και εμεί να βάλουμε μέσα το κεφάλι μα. Και αυτή τη στιγμή μα κυνηγάνε θεοί και δαιμόνε. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωή. Αγαθά. Πανάκριβα όλα. Πανάκριβα. Α αλλάξει λίγο πολιτικίο με τη Σωτάκη. Τι ακρίβεια, παιδιά. Τι ακρίβεια. Πεθαίνουμε εδώ πέρα. Έχουμε γράψει τη, τη λίστα μα, τι θέλουμε. και εξαρτάται πόσα θα βγάλουμε μετά από το καρότι να τα αφήσουμε και πόσα θα μείνουν. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής. Ρεύμα. 500 σύνταξη δίνω 400 για ρεύμα. Χρωστάω το ρεύμα το κάνεις σε δάση. Η γυναίκα μου προχτές πλήρωσε τα δύο κατωσάρκα που είχα. Περνάμε δεύτερο εγώ Είμαστε χωρίς θέρμανση, χωρίς ε, φως τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής Προστασία των δασών Θα μας κάψουνε δεν έχουμε βοήθεια παιδιά. Πολιτική οδηγία το το για να πάνε να την δεν κάνω το κινητό τη χωρί να να την ούτε την ούτε μας. Είναι διπλά ανήκαν, Το νερό. Πάντα, μουσακάδε, τη φάδο, τίποτα. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωή. Προστασία από πλημμύρε. Τζι μια χαρά είναι όλα κομπλέ. Τα φτιάξανε τα... το δρόμο και την υπόγεια διάθεση, τη τι φτιάξανε με τι καλύτερε μελέτε. Ουστ λαμόγια. Φωτιέ, βροχή, να φτύσει ο άλλο, πνιγόμαστε. Να βρέξει, πνιγόμαστε, τα χιονίστα. Χανόμαστε! Να μπει φωτιά, να στο ότι το κράτο είναι εδώ! Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωή. Προστασία του πολίτη. Το δέρνουνε, το δέρνουνε! Βλέπετε τι γίνεται όταν έχουν κάνει μαύρο! Δύο ανθρώπου τραυματισμένου τώρα του έχουν ρίξει κάτω. Του τυπάνουν τα μάτια! Ο... Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα Κολού! Κολού! Κολού! Κολού! Κολού! Κολού! Κολού! Τετράωρη, πεντάωρη καθημερινή 350 ευρώ χωρίς ένσημα όμως Υπάρχουν δουλειέ, αλλά υπάρχει και εκμετάλλευση και δύο ώρα και ώρα Έχουν πάει σε δουλειέ, δεν του πληρώνουν. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωή. Κάυσιμα. Δύο ευρώ βενζίνη έβαλα. Με τι λεφτά να βάλω παραπάνω. Έχουμε Εδώ... τον κυκλοφορέα σε 15 μέρε το αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Στη Θεσσαλονίκ θέλουμε να πάμε μια βόλδο και θέλουμε στα 100 χιλιόμετρα και 30 ευρώ. Τώρα τι, θα, τι να σε κάνουν τα 45 ευρώ. Αφήσουμε και το μηγανάκι τώρα. Μπε πάρουμε ποδήλατα. Η Ελλάδα θα επιμείνω σε αυτό. Μπορεί να προσφέρει. Μια εξαιρετική ποιότητα ζωής Ρε παιδιά με συγχωρείτε Υπάρχουν περιοχές που κοντεύει να φτάσει 4 ευρώ το σουδάκι Θα επιμείνω σε αυτό Μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής Μας φάγανε που να φάνε το, το πεθί τους Τυχολογική κατάρρευση Πάει ο κοσμος είναι στα ψυχιατρία Έχουμε ποιότητα ζωής Απεδείχθηκε από αυτό το ηχητικό Αλλά νομίζω αποδεικνύεται από τις ζωές όλων μας Ποιότητα ζωής βεβαίως έχουμε. Και είχαμε στα νησιά, γιατί σαν σήμερα. Το 1947 ανοίγει το κολαστήριο τη Μακρονήσου μετά τον, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο μεγαλύτερο τόπο μαρτυρίου φυσική και ψυχική εξόντωση που έφτιαξε αυτό το κράτο. Για, για αυτού που αγωνίστηκαν για την ελευθερία αυτού του κράτου, από τη Μακρόνησο πέρασαν συνολικά πάνω από 100.000 θεωρούμενος επικίνδυνοι οπλίτε και αξιωματικοί, καθώ και πολίτε, κομμουνιστέ, αιαμίτε ή άνθρωποι απλώ που συνδέονταν με το το ΕΑ. Ένα δεύτερο καλοσύνη ανάμεσα στα φρύδια του. Ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλαρί. Αποθυμό με στην καρδιά του που δε σηκώνει τα δικού. Και το. Ποιότητας ζωής και τότε και αν δεν ήταν το ΕΑΜ και το Κουκουέ η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό και θα είχαμε παραπάνω ποιότητα ζωής. Κάπως έτσι με αυτές τις σκέψεις σας αποχαιρετούμε αυτό το εμβληματικό μέρος και τις αναμνήσεις και τους συνειρμούς που μπορεί να φέρνει. Τρίτο μέρος του λαού κολλάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Επειδή δεν θέλω να ασχοληθώ τώρα με τον Κυριάκο και τι του μαλακίες γιατί αν ο κόσμο δεν καταλαβαίνει, δεν μπορούμε τώρα να μπούμε διαδικασία να ασχοληθούμε με τον αυτό. Αυτός ξέρει με ποιος να ξέρουμε ποιο είναι κόσμο που κάνει. Ήθελα να πω για το... τον κύριο Γιάννη Μάγκο και τη συνέντευξη που του πήρατε, και τον Βασίλειο. Γιατί τον έλεγε Βασίλειο, εγώ είμαι και εγώ πατέρα, ο γιο είναι 1,5 είναι ότι το και το, πόνο του, το τι σαν έχει, γιατί το λέω αυτό. Γιατί ενώ το γιο του μόλις Συζητές. Προσπάθησα να τον κάνει έναν άνθρωπο που να είναι σκεπτόμενος και να αγωνίζεται. Δεν τον Ξέρετε, μία στιγμή, μέχρι και το τέλο τη συνέντευξη που το πήρε του να δηλώσει μετανιωμένος για αυτά που πέρασε στο παιδί του. Αυτό το πράγμα πραγματικά λέει, να με συγκλώνησε. Με άγγιξε τόσο πολύ, δηλαδή το έδαμε τη γυναίκα μου και και δύο, και τόσο για αυτό τον Είναι για τον Βασίλη. Ήθελα να πω ότι αύριο 25 Μαου το βράδυ, τε, τε, τε, τε, τε, τε, τε, τε, η ώρα, στο πάρκο Ελευθερία, θα γίνει μια από τη γυναίκα το σκώριο, το μυθακλή, το του του του, πάρκο Ελευθερία, Το πάρκο θα πάω και με τη γυναίκα μου και με το παιδί. θα πάμε εκεί, θα την κατάσταση. Θέλει να έρθει, Φντάξει, θα και το να ο Γιάννη, ο του γράφω, ασχολούμαι κανένα. Εγώ θα Η Γεωργία έχει βιαστεί, η Γεωργία είναι μόνη τη. Η γυναίκα εισαγγελέα θεώρησε ότι η Γεωργία φταίει, ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Και καθόμαστε εμεί και μαλακιζόμαστε και χωριζόμαστε σε άντρε, γυναίκε, straight gay, χωριζόμαστε με τι ομάδε και δεν κοιτάμε να μιλήσουμε για τίποτα ταξικό. Όποιο μιλάει για ταξικό κάνει γη. Γεωργία, είμαστε μαζί σου. Αν τα κολόπεδα ήταν αφόρα, θα ζήταγαν από την αρχή να διαλευκανθεί η υπόθεση. Η υπόθεση έχει κουκουλωθεί, έχει καλυφθεί, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω Βρεθεί στο τέλο το κορίτσι ένοχο να δώσει και αποζημίωση στου βιαστέ τη. Και μπράβο σου, Αποστόλη, που είπε ότι το αναπτυκτικό που πάει με όλα είναι αυτό που κατηγορούνται για βιασμό. Μπράβο σου που δεν κολλώνει να τα πει. Χαίρετε τη Εσπέρα από την Όμορφη Κοριστή. Χαίρετε, οφείλει, πώ έχετε, Καλώ. Εγώ, μάλα, καλώς έχω σήμερα. Έλα, Μωρή, τι θε. Αποστολή. Αλήθεια είναι ότι ο YouTube κατέβασε το κανάλι τη σε για επιβλαβές περιεχόμενο. Ναι. Μπράβο στι δημοκρατικέ πλατφόρμε. Θέλω να δώσω τη δώσω συγχαρητήρια. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία για τη δημοκρατικότητα αυτών των πλατφορμών. Έτσι ακριβώ. Έχω δει ολιστικά τη νίκη τη πανσπουδαστική. Η πανσπουδαστική τελικά. Όχι, ΔΑΠ, δεν κατάλαβα. Εγώ βλέπω. από μόνο τηλεόραση και κατάλαβα η ΔΑΠ κέρδισε ΚΕΡΑ Εγώ την έκλεισα, δεν τη βλέπω. Ε, άρα δεν ξέρει ποιο κέρδισε τα αλήθεια. Κέρδισε, είπαν σπουδαστική συγχαρητήρια στα παιδιά που μα έβαλαν και άλλη μία φορά τα γυαλιά. Και θέλω να πω σε όλου του ξεκουρδισμένου γέρου, είτε είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, να ξυπνήσουν και να ακολουθήσουν την νεολαία μα. Αυτοί ξέρουν. Εμεί μείνουμε πολύ πίσω. Ξέρουν να μα οδηγούν μπροστά. Είναι μπροστάρετε. Το 33% να το κάνουμε και εμεί και να βγούμε δεύτερο κόμμα. Να πήραν τα αγκούρια, θα γάμισε κάνουμε... το μανάβι. Αγκούρια. Όχι να γ***** για το Μανάβι, το Μανάβι και το αγκούρι άμα το δύο ο Ανωνίς πρόσωποι. Θα 39 τα αγκούρια θα Ο Σιμίτης από τους κατάρες που έχει δεν δε ζωρετάρει λίγο, έτσι. Το έργο που έναν... Αναλαμβάνουμε σήμερα είναι δύσκολο. Καλά είναι και 100 χρονών. Ε, εντάξει, τα παιδί μου ε, 100 χρονών. Κατάλασε τι ακατάρε, είναι και 100 χρονών. Ε, εντάξει, που ζωκαλώδια και τέτοια θέλουν άλλαγμα. Να σου πω κάτι. Αυτό λέειται έτσι πριν, που ήταν μικρότερο. Ο συνήθει μα έβαλε στο Ευρώπη υπάρχει η έκθεση τη Τράπεζα στην όσο είμαστε στην δραχμή, μπαίναμε 1 δισεκατομμύρια. Τα κάνουμε όλα ευρώ. Όσο σε δραχνή, μπαίναμε 5 δισεκατομμύρια το χρόνο μέσα. Με το που μπήκαμε στο ευρώ μπαίναμε 15 δισεκατομμύρια το χρόνο μέσα. Άλλο η δραχμή, άλλο το ευρώ. Από το 5 δισεκατομμύρια πήγαμε στο 15. Και με το ευρώ καλύτερα. Γεια σου ψιμίτι, να είσαι καλά. Ε, γεια, ε, σου. γεια σου χμσιμίτι μου, αγάπη μου, ναι αυτό. Αχ, μου, αγάπη μου. Σύντροφοι, σύντροφοι, σας σχεζώ όλους. <Ρεβοί>